Δηλαδή δυνατόν τώρα ένα παιδάκι το βαφτίσαμε και γίνεται αυτή η φασαρία τόσο κακία πάει τον κόσμο. Δηλαδή, δεν έχω, δεν έχω μείνει έκπληκτος, ειλικρινά. Το μίσος του κόσμου που λέει και το τραγούδι. Νομίζω ο Καζαντζίδης το λέει. Το μίσος του κόσμου είναι πάνω στον Άδωνη Γεωργιάδη για αυτή την περίφημη βάφτιση. Βγήκε εκτές βράδυ σε εκπομπή του Μέγκα, του Νίκου Φιλιππίδη. Και τον ρώτησε ο εκεί. ξεκίνησε με το συγκεκριμένο θέμα, με τη βάφτιση και κάπως του ήρθε του Αδώνιδος δεν του άρεσε όλο αυτό, απάντησε βέβαια και μίλησε για την κακία του κόσμου Πριν όμω πάμε στο άνοιγμα της αγοράς Κύριε Γεωργιάδη δεν μπορώ παρά να σας ρωτήσω για το θέμα του Σαββατοκύριακου το οποίο εσείς δημοσιοποίησατε το θέμα με την βάφτιση στην οποία ήσασταν νονός έχετε δεχθείς φοδρή κριτική πριν από λίγο μπαίνοντα είδα μια ερώτηση βουλευτών ε, του ΣΥΡΙΖΑ προς το πρόσωπό σας και προ τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης θεωρείτε ότι ήταν σύνομη όλη η όλη διαδικασία <κυρίζει> Κύριε � Με έχετε καλέσει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή εκπομπή για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γενικά είναι και που δεν βγαίνω στην τηλεόραση. Ωραία, τι πάθαμε! Αλλά επειδή είστε σοβαρό, μουσιογράφο, είπα να βγω αυτή την εκπομπή. Mm -hmm. Θέλετε πραγματικά να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία, Δημοσιογράφο. Ή να φτιάχνω, δεν μπορώ παρά να σα ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Ναι, ήταν μια σύνομη διαδικασία. Καλώ κάνανε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ρώτηση, για να λάβουν την απάντηση. Αν είχα κάτι να κρύψω και θεωρούσα παράνομη, θα τη δημοσιοποιούσα μόνο μου, κύριε Φιλιπππίδη. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα ένα παιδάκι το βαφτίσαμε και γίνεται αυτή η φασαρία. Τόσοι κακή επάξει τον κόσμο. Έχω μείνει έκπληκτο, ειλικρινά. Σοϊον ζωνιάντορ con λαμπαντερά εν μυμάνο. Λαμπαντερά τον κόσμο. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε μου! Πόρον cielo despejado. Libre de Τόση κακή επάκει στον κόσμο. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Κάντο βίδα, κάνω πορλα αμυντά. Και δεν θέλω ειλικρινά να, να, να χαλάσουμε χρόνο από μια σοβαρή εκπομπή για ένα σοβαρό θέμα. Με καλέσετε για να συζητήσω αυτό το θέμα. Το ρωτήσατε στην άλλη τόσο στη Βουλή. Θα λάβουν απάντηση τον αρμόδιο υπουργό. Την άδεια δεν την έχω εκδώσει εγώ, την εξέδωση πολιτική προστασία. Δεν την δεν έχω εκδώσει εγώ, την εξέδωσε πολιτική προστασία. Θα δώσω τι απαντήσει. Από την πολιτική προστασία διαδίδουν ότι δεν προβλέπεται καμία άδεια για βάφτιση Αυτό το είπε και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου χτες, Ο Μιτροπολίτης Ιλίου που βγήκε στα κανάλια Γενικώς δεν προβλέπεται τίποτα για βάφτιση Για γάμο ναι, εννιά άτομα Για κηδεία ναι, νομίζω πάλι 9 άτομα Αλλά για βάφτιση τίποτα απολύτω. Δεν υπάρχει. Επειδή έχει κυκλοφορήσει και μια σχετική άδεια, ανορθόγραφη εντελώ, τη πολιτική προστασία, πέφτει το μπαλάκι στο χαρδαλιά. Το θέμα έχει έρθει στη Βουλή. Θα δούμε τι ακριβώ απάντηση θα δοθεί επισήμως στην Βουλή. Με αυτά και με αυτά και με την κακία και το μίσο του κόσμου για τη βάφτιση που έγινε εν Για όλα τον ζηλεύουμε, τον μισούμε, τον φθονούμε, ακόμη και για το ότι έγινε εν Για όλα αυτά φοβόμαστε ότι θα αποσυρθεί, θα παρετηθεί, θα φύγει, θα τον χάσουμε γιατί η κούραση έχει έρθει. Σου λέω και μεταξύ μα, μέσα μου, μέσα μου, εγώ άνθρωποι και οριάτε. Κουράστηκα. Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Λάιλα Κουράστηκα. Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Δεν σου βιαζελεφέ, παιδί μου, στη μαύρη γη για νάρπη. Κουράστηκα. Κουράστηκα. Που, παιδί μου, αυτή είναι η Κουράστηκα. Κουράστηκα. Και άφησε κάτι. Κουράστηκα. Βέβαια τι γυναίκα με πει να μοιρών όλοι. Hey. <Χάξι> κουράστηκα. Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα. <Χάξι> Έχω περάσει τόσο πολλά εδώ μέσα. Έχω περάσει εδώ τόσο. Εδώ ήταν ο εδώ. Y aunque nos repriman no nos vamos a callar. Por eso te imploro, rompe los fusiles. Canta por la vida, canta por la amistad. Coraste acá? Pues sí, señor Inaki. Pues nada, el toque de caña no ha desaparecido. Las Mena paxima daiki, pumas kioxpetaxen. Sopa, sopa. Y ego Έχω μια λιγούρα. Ε, δεν παραγγέλνουμε κάτι ή μήπως δεν είναι σωστό. Ναι, όχι ρε δεν είναι σωστό. Εκτός αν πάρουμε τίποτα έτσι για το τσιγάρο. Θα το τηλέφωνο να παραγγείλουμε. Μήπως θα λεμίνουμε <laughs> Θα τον φέρουμε πίσω. Πίσω δεν τον φέρνουμε. Πίσω δεν τον φέρνουμε. Για κοκορέτσι τι λέτε. Τα εγκλήματα. Τα ψηκά λύτερες Η Κορίνα εδώ και όλοι μαζί. Θρυνούνε, εμεί βάλαμε αυτό το θρύνο στην κούραση. Είναι παλιότερη δήλωση του Αδόνιδο. Μάλλον κατά καιρού επανέρχεται τώρα που είναι υπουργό, επειδή την πέφτει ο κόσμο με διάφορε αφορμέ. Κουράζεται και ο ίδιο, είναι άνθρωπο, είναι και η κακία του κόσμου. Όπω ακούσατε, ερμηνεύει τα θέματα, την πολιτική κριτική. Το ότι κάποιο υπουργό μέσα στην πανδημία, ενώ δεν γίνεται καμία βάφτιση, βάφτισε, έγινε ονό και το δημοσιοποιούσε και καμάρουνε κιόλα ότι όλο αυτό που γίνεται είναι λογικό να γίνεται. σε μια χώρα που είναι οι άνθρωποι και ζωντανοί και απαιτούν εισονομία όλο αυτό το ερμηνεύει ως κακία η εύκολη λύση δεν είναι θέμα κακίας, είναι πιο βαθύ το ζήτημα έχει κουραστεί, κρίμα που έχει κουραστεί γιατί τώρα είναι η ώρα που χτίζουμε την Ελλάδα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι άλλο ότι στις εκλογές τη 7 η Ιουλίου 2019 πήρα μια εντολή η εντολή ήταν να εγγυηθώ χούντες, πληρωμένα μέσα ενημέρωσης, κράτος του αυταρχισμού, επιστροφή στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. <Συσχελίου> <Συσχελίου> Ο κόσμος, ο κακός ο κόσμος, ο κακός ο κόσμος, ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό να μας περιγράφει το πλαίσιο που κινείται τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια. Ένα από τα θέματα της επικαιρότητα είναι οι καταγγελίες που έχει κάνει αρχικά στην εφημερίδα των συντακτών χτες, ήταν το φως της δημοσιοίτητας, ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης, συλληφθεί στην επομένη των γεγονότων στη Νέα Σμύρνη, Τον συνέλαβαν, όπως θα ακούσουμε, τον βάλαν σε ένα περιπολικό. Είναι λίγο ιδιαίτερε συνθήκες συνθήκε που έγινε η σύλληψη. Δεν ταιριάζουν δηλαδή σε δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου και στην ελληνική δημοκρατία το 2021. Θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από τον Άρη και όχι Δημήτρη Παπαζαχαρουδάκη, όπως τον αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση τη αστυνομία, προσπαθώντα να διαψεύσει όλα αυτά που δήλωσε χτε στην εφημερίδα των συντακτών και το απόγευμα. Στο όμνυα, στο site, από εκεί είναι τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Ε, πρώτα, οι συνθήκε τη σύλληψή του. Φεύγοντα και κάπω ανυποψίαστο και ανήσυχο σχετικά με το φίλο μου, έσπευσα να πάρω ταξί προκειμένου να γυρίσω στο σπίτι. Δύο στενά πάνω από το κτίριο βγαίνει μια μηχανή με δύο κουκουλωμένου, αφηνιασμένου θα έλεγα, η οποία κόβει το δρόμο μου μπροστά. Με ρωτάνε πώ με λένε. Του λέω Άρη, μου λένε δείξε ταυτότητα. Βγάζουν ταυτότητα, την αρπάζουν, διάβασαν τα στοιχεία. Εκεί δεν χρειάστηκαν πολλά-πολά. Με έδεσαν πιστάνκονα, αμέσω έσπευσαν ε, να περικυκλώσουν την περιοχή αστυνομικέ δυνάμει, γεωταχή πολιτικά αυτοκίνητα, όχι επίσημα υπηρεσιακά. Έτσι λοιπόν ένα γεωταχή καταφτάνει, με πετάνε πάνω στο καπό. Εκείνη την ώρα ακούω να λέει: Βγάλει την κουκούλα, βγάλει την κουκούλα. Ξαφνικά σβήνει το φω μου, μου φόρεσαν μια κουκούλα και με μια κλωτσοπατινάδα, για να το πω έτσι, ε, με πέταξαν μέσα στο αυτοκίνητο. Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ ζήτησα. να δω αστυνομική ταυτότητα ζήτησα να μάθω αν κατηγορούμε για κάτι η απάντηση ήταν ένα βούλωστο ε, μετά η κουκούλα, το ξύλο ε, με πετάξαν μέσα στο αυτοκίνητο εγώ προσπαθούσα να αναγνωρίσω τι ακριβώς συμβαίνει Μέσα από τι χειροπεύσει, κατάλαβα προσπάθησα να υποψιαστώ ότι πρόκειται περιορισνομία. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν σίγουρο ότι πρόκειται για αστυνομία. Δηλαδή δεν ήξερα αν έχει να κάνει με κάποιο μαφιότητε καθάριμα εισβάρο μου ή αν έχει να κάνει με τη σύλλησή μου τη πραγματικότητα. Ζητούσα επίμενα να μου γνωστοποιηθεί το πού πηγαίνω. Η απάντηση ήταν βούλο. Θα μάθει. Όσο πιο επίμενο γεννόμου, τόσο πιο άγρια ήταν μαζί μου, από την έννοια του ότι μα ασκύθηκαν και κάποια βασανιστήρια μέσα στο αυτοκίνητο, σήκωνα τι κουβουλέ, βάζα τα δάχτυλά μέσα στα φτιά μα, με σκοπό να μα πονέσουν. Το κεφάλι μου μου του που πηγαίνω, του που βρίσκομαι. Είναι ο Άρη Παπαζαρουδάκη. Την προηγούμενη Τετάρτη τον μαζέψα από τη Νέα Σμύρνη Με αυτέ συνθήκε όπω περιγράφει βέβαια το παιδί 21 ετών είναι. Έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση αστυνομία που λέει. Αναφέρεται στη εκθεσινή συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντάκτων και λέει στο σημερινό πρωτοσέλιδο τη Ευσύν, δημοσιεύτηκε με αβίαστη σκοπιμότητα καταγγελία περί δίθενου βασανισμού του Παπαζαχαρουδάκη Δημήτρη, Άρη τον λένε, κατηγορούμενο για σωρία δοκιμάτων στα γεγονότα τη 3 ης 9η Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη. Οι καταγγελίε τη Εφημερίδα είναι απολύτω ψευδεί και ακραία δυσφημιστικέ για την ελληνική αστυνομία. Λέει η Ελληνική αστυνομία. Απαιτείται από την εφημερίδα του Συντακτών η δημοσίευση τη διάψευση στον ίδιο χώρο τη εφημερίδα και με τον ίδιο τρόπο. Αυτά λέει η ανακοίνωση, και έχει μετά μια συνέχεια η ανακοίνωση τη αστυνομία. Αυτά λέει ο ίδιο. Αν με ρωτήσετε ποιον από του δύο πιστεύω, όχι την ελληνική αστυνομία. Όχι αυτή την ελληνική αστυνομία, όχι την αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αφού έγινε έτσι η σύλληψη, μετά πήγανε στα, στο κτίριο τη Γάδα. Στη συνέχεια φτάνουμε στο υπόγειο τη Γαδά. Σε παρατεταγμένη στρατιωτική διάταξη, αριστερά και δεξιά, και το αυτοκίνητο στη μέση. Το κόκκινο χαλί τη υποδοχή μου, πρέπει να ήταν αυτό. <χι> Ανοίγει πόρτα, ξεκινάει ό,τι δεν θα να ξεκινήσει. Δέχομαι χτυπήματα από αρκετού, δεν καταλάβαινα πού μου έρχονται για την ακρίβεια. Με πετάνε μέσα στο ασανσέρ με το κεφάλι, εκεί που μου λένε θα βιάσουμε μέχρι και το κουτάβι σου πουτάνε. Ξεκινάνε με χτυπάνε στα πλευρά, στο μάχη, στα ποδιά. Με πετάνε μέσα σε αυτό το δωμάτι, ακόμη είχε φώτα. Ξεκινάει μια. Δεύτερη κλωτσοπατινάδα, αν μπορούμε να του βάλουμε αριθμητικά στη σειρά. Κάποια στιγμή, έχει σημασία, μέσα στο σκοτάδι χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία, κάποιου οίκου, φερμουάρ που άνοιγε επίμονα, έκλεινε επίμονα και με ρωτούσαν αν είμαι έτοιμο για αυτό που θα συμβεί. Του έλεγα όχι. Μου λέγανε εντάξει, 6-5 λεπτά. Ξανά το ίδιο. Όχι, εντάξει, 6-5 λεπτά. Την τρίτη μου λένε όμω, που θα πει όχι, δεν θε να μάθει τι θα συμβεί. Αυτό είναι περιβάλλον εικονική εκτέλεση. Όπου, ναι, όπου σε λίγο κάτι θα σου συμβεί Δεν ξέρεις ναι. τι θα είναι αυτό Δεν ξέρεις άμα θα ασχολήσουμε κολλήσουμε κανένα όπλο στο κεφάλι Από αυτά που ήθεσες μέσα στο αυτοκίνητο Δεν ξέρεις ότι άμα θα σε λιανίσουμε περισσότερο Τέλος πάντων κάποια στιγμή απάντησαν ε. Ήξερα ότι δεν έχει σημασία Αν είμαι ή δεν είμαι έτοιμος Και έπεσαν όλοι μαζί πάνω μου Πήραν το κεφάλι μου, το κοπάνεγαν Σε ένα γραφείο Που υπήρχε μπροστά μου, γονατιέ στο πρόσωπο, να πέφτω πάνω σε, σε καρέκλα με το κεφάλι. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία μέσα στο σκοτάδι. Με παρατάνε σε μια καρέκλα δεμένο πιστάνγκωνα με την κουκούλια μου ακόμη. Παρ' όλα αυτά μπορούσα έστω να διακρίνω το φω. Εγώ από αποκτάω ελπίδα ότι μάλλον τελείωσε το βασανιστήριο μου. Θα έρθει κάποιο αστυνόμο να μου εξηγήσει τι συμβαίνει. Πράγμα που δεν συνέβη. Ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία που είχε να κάνει με το να δώσω πολιτικού αγωνιστέ, με το να δώσω συντρόφου μου από την συλλογικότητά μου, να δώσω ανθρώπου με του οποίου Ανταλλάξαμε τηλεφωνήματα εκείνη τη μέρα ή και τι προηγούμενε. Να δώσω οπαδού που δεν γνωρίζω, να δώσω όποιον υπήρχε και δεν υπήρχε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι στοιχείο είχαν προσπαθούσαν να το αποσπάσουν. Εγώ δεν θεωρώ ότι και οι ίδιοι πίστευαν ότι έχω κάποια επίγνωση. Θέλαν μόνο να αποσπάσουν κάποια μαρτυρία. Αυτό που λέμε το, με το ζόρι ρουφιάνεμα. Για να επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι εν τέλει, που βρέθηκαν. Πάνω στην άρνησή μου να μιλήσω. Νομίζω ότι διέλυσαν τη σπονδυλική μου στήλη. Χτυπήματα με αγκώνα, υποθέτω. Εν κάποια στιγμή τα πόδια μου δεν έπαιρναν εντολή να κουνηθούν. Δηλαδή, εγώ από περιέργεια κοίταγα τα πόδια μου και έλεγα Κουνή Και μου λέγανε Δεν ανταποκρίνομαι. Φώναζα «Θα με αφήσετε ανάπηρο, μάλλον ξέραν ότι δεν θα με αφήσουν, και μάλλον είχαν σχετική εκπαίδευση για να μην με αφήσουν. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Και μέσα άκουσα απομοφοβικά σχόλια για το αν ή δεν είμαι ε, αδερφή. Εισαγωγικά, λε και ε, είναι έγκλημα. Για την καταγωγή μου από την Κρήτη, ότι θα έπρεπε να είμαι και αντί αυτού βγήκα αδερφούλα, καμάρι μου να πω εγώ. Για τη μάνα μου που, που κλαίει, ε, γιατί από την προηγούμενη μου σύλληψη πριν ένα μήνα, η καημένη γυναίκα εγκλημάτισε να με πάρει τηλέφωνο κλαίγοντα. Προφανώ αυτά τα ακούγανε και κέρδιζαν χαρά. ικανοποιούσαν τον σταθισμό του μέσα από το κλάμα τη μητέρα μου. πρέπει να πω ότι αυτή τη φορά δεν έκλαψε. Μισό Ε, στη συνέχεια ανοίγει το παράθυρο και με παροτρύνουν να πάω να επιδείξω από το παράθυρο. Με παροτρύνουν να επιδείξω γιατί αυτή ήταν η μοναδική λύτρωση που θα έβλεψει. Στην πραγματικότητα και εγώ εύχομαι να πεθάνω, δεν το κρύβω. Απλώ δεν θα το κάνω αυτό που Δεν θα του έδινα ούτε τη χαρά, ούτε το... την ικανοποίηση ότι κέρδισαν. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα με Νομίζω ότι ήταν και ψυχολογικό κατά κύριο λόγο. συμπεράσματα. Ακούστε την διήγησή του. Το omnia Εκεί φιλοξενείται όλη η συνέντευξή του. και στο Press Project, νομίζω, εδώ ραδιοφωνική συνέντευξη, χθε το βράδυ. Και βγάλτε, συμπεράσματα, δείτε και την ανακοίνωση τη αστυνομία. Και με το χέρι στην καρδιά, καρδιά διαλέξτε ποιο σα πείθει περισσότερο. Ποιο σα πείθει περισσότερο με αυτή την προϊστορία και με αυτή τη σύγχρονη πρόσφατη 10-15 ενό μήνα ιστορία τη ελληνική αστυνομία. Εμεί όμω, εδώ, επειδή είμαστε ελληνοφρένια, πιστεύουμε πάντα τον Μιχάλη Χρυσοχοηδή. Όπως επίσης ακούω συνέχεια για την αστυνομική βία και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίες, να έχουμε αφαίρεση ανθρώπινης ζωής από αστυνομική βία. Μπράβο! Των αντίον θα έλεγα ότι αυτή τη φορά... Η ελληνική δημοκρατία έχει φροντίσει να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο εναντίον τη αστυνομική βία για πρώτη φορά στην ιστορία μεταπολιτευτικά. Έξαρση <Φοθεί> λοιπόν αστυνομική βία δεν προκύπτει από πουθενά. Κόσβε <Φοθεί> μου! <Φοθεί> από πουθενά. Κόσβε μου! Κάμπια Άρα mm. να ηρεμήσει λίγο ο επιχειρηματικό κόσμος, δεν είμαστε τρελοί. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Επίσημη εδώ δήλωση του Άδωνι ότι δεν είναι τρελοί και να ηρεμήσει ο επιχειρηματικός κόσμος, νομίζω και όλος ο κόσμος, ο κόσμος τους, κόσμο μου φωνάζει άλλη, να ηρεμήσει δεν είναι τρελοί με ομικρόνι γιώτα. Αυτά από το Χρυσοχοήδη άπαξη και υπάρχει δήλωση Μιχάλη Χρυσοχοήδη ότι δεν... έχουμε αστυνομική βία και τέτοιου τύπου φαινόμενα δεχόμαστε την άποψη του Υπουργού άλλος την Υπουργός που σε εκείνη την πορεία ε, για την απόφαση της δίκης της χρυσή αυγή έξω από το, το εφετείο θυμόμαστε όλοι είχε μετρήσει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης 150 βόμβες Μολότοφ ποιος δεν τις θυμάται 150 βόμβες ήτανε Αυτή είναι η άποψη της αστυνομία, με αυτή την αλήθεια πορεύεται, αυτή τη διαστρέβελωση κάνει, μπροστά στα μάτια μας είδαμε αν υπήρχαν βόμβες Μολότοφ, το είδαμε και όσοι δεν ήμασταν εκεί, φαινόταν, το ξέρουμε, έχει συζητηθεί, ο Μιχάλης και ο είδε 150 βόμβες. Φαντάζομαι και η αστυνομία από κάτω γιατί αυτή τον ενημέρωσε, Εκτό αν το έφτιαξε από το μυαλό του, οπότε εκεί αλλάζουν τα συναισθήματα και γίνονται πιο στοργικά. Θα έχουμε αντάρτικο πόλεων, οπότε χρειάζεται η αστυνομία να είναι ισχυρή. ποιο λέει ότι θα έχουμε αντάρτικο πόλεων, Ο Μητροπολίτης Μόρφου. Ζούμε σε μια εποχή που θα πρέπει μικρές ομάδες πιστών, αφού έχουμε γκάμει διαμαρτυρίες μας, έχουμε γκάμει γνωματεύσεις μας για το που υπάρχουν παθογένειες, να καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Αν και η δικαιοσύνη αποδειχτεί, ελαττωματική, mm -hmm. τότε θα συμβεί αυτό που ήδη άρχισε να διαφαίνεται να στις μεγάλες πόλεις της Αθήνας, θα, αρχίσουμε να, θα αρχίσουν να γίνονται μικροεπαναστάσεις με τη μορφή διαδηλώσεων, οι οποίες θα καταλήξουν σε φιλίους mm -hmm. και θα έχουμε το Αντάρκτικο τον πόλεο. <Το Και θα έχουμε το Αντάρκτικο τον πόλεο. Άρα υπάρχουν όλα τα εύλεκτα υλικά για μια μεγάλη παρατεταμένη αναταραχή που θα μα οδηγήσει σε κατάλυση της δημοκρατίας και σε υποχρέωση του στρατού να επέμβει. Το άκουσες αυτό? Καθαρά. Σε υποχρέωση του στρατού. του υγιού στρατού... Ναι, πέμβε για να που... σώσει την κατάσταση, λέτε. Για να σώσει την κατάσταση. Επιτέλους, να γίνει και αυτό. Ο υγιής στρατός όμως, όχι όποιος να είναι στρατός, γιατί έχουμε και τον άρρωστο στρατό και ο, και ο στρατός αρρωσταίνει. Αντάρτικο πόλεων το βλέπει ο Μητροπολίτης, κάτι παραπάνω ξέρει, γιατί έχει και συνομιλίε όπως μας έχει πει σε παλαιότερη δήλωσή του, με τον Θεο... Δεν θα μπορούσε από τη συνέντευξη που έδωσε στο Focus της Θεσσαλονίκης να μην απαντήσει και στο κέριο θέμα που φλέγεται ο ίδιος και φλέγει όλη την Κύπρο και όλη την Ελλάδα και όλο τον χριστιανικό κόσμο, την Ορθόδοξη Εκκλησία κυρίως για το διάβολο, ποιος είναι ο διάβολος, το τραγούδι της Eurovision. Το Πάσχαν του Διαβόλου είναι η Eurovision και θέλει να δοξαστεί και αυτό τώρα. Κατάλαβε, θέλει πάσχα. το τραγούδι του Να ακουστεί από τα στόματα όχι απλά μια καημένη σε τραγουδίστρια. Στην μνημονεύω αυτή, Ελένη λέγεται. Ναι. Το επίθετο τη το ξεχνώ. Εγώ δε τη... Ε, θέλει να μπει αυτό το τραγούδι να έρθει πρώτο στα στόματα των παιδιών μα. Απίστευτο. Εκεί αποσκοπούν. Εκεί είναι ο στόχο. Το ωραίο, ξέρει τι είναι. Μου έστειλε ένα Α. εδώ μουσικό που είναι και πολύ καλό μουσικό και τη Ευρωπαϊκή και τη Βυζαντινής Α. Μου έστειλε μια. Ε, ανακοίνωση που ίσως δεν την ξέρετε Παρακαλώ ναι. Άλλες τρεις χώρες ναι. ευρωπαϊκές Η Νορβηγία, η Ολλανδία Και η Νορβηγία, Ολλανδία και Δανία ναι. Άλλες τρεις χώρες πάντως Από τη Βόρεια Ευρώπη Έχουν παραπλήσια τραγούδια Τι που λέτε? υπνούν επίση. Μάλιστα Τι λέτε Οργανωμένο ναι, σχέδιο ναι. είναι αυτό Έλυπο, Άρα, τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι σχέδιο, αν δεν, αν δεν έρθει πρώτο το τραγούδι τη Κύπρου, να έρθει τη Ολλανδία, να έρθει τη Σουηδία. Να πάρει ο διάβολο αυτό που ζητάει. Αυτό, γι' αυτό υπάρχει ο δημοσιογράφο, γι' αυτό χρειάζεται η δημοσιογραφία, για να κωδικοποιήσει με τρει λέξει αυτό ακριβώ που περιγράφει ο συνέντευξιαζόμενο. Εδώ έγινε αποκάλυψη. Δεν είναι μόνο η Κύπρος που έχει στείλει το El Diablo, το τραγούδι αυτό που είναι για το διάβολο, είναι και άλλε χώρε. Κάποιε εκεί αυτές αυτέ οι γνωστέ χώρε, που παίρνουν συνήθω βραβεία. Είναι και αυτονώντα τραγούδια διαβολικά, ή λένε για τον διάβολο. Οπότε φέτο δεν γλιτώνει κανεί. Έχει αποφασίσει ο διάβολο με την Eurovision να κερδίσει. Φαντάζομαι τι θα ψηφίζετε, όσοι ψηφίζετε σε αυτά, δεν ξέρω, θα γίνει διαγωνισμό, θα ψηφίσουμε κανονικά. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, που μόνο ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη το γνωρίζει, το κατέχει και αισθάνεται την ανάγκη και έχει και την τόλμη. να βγει να μας προειδοποιήσει η πανδημία υπάρχει αλλά όπως λέει ο αρμόδιο υπουργό, υπάρχει και η πραγματικότητα οπότε κάντε αυτό που πρέπει να κάνουμε η πανδημία δεν έχει σεληθεί καλά είναι σε πολύ μεγάλη φάση έξαρση για διάφορου λόγους αυτό όμως δεν μας επιτρέπει να, παρα, να, να παραβλέψουμε από την άλλη πλευρά ότι ναι. η κοινωνία είναι πάρα πολύ κουρασμένη αφενός άρα τα μέτρα πια σε μεγάλο βαθμό δεν τηρούνται από ναι. τον κόσμο διότι έχει υποκτήσει και κατά δεύτερον οι επιχειρήσεις όπως σωστά είπατε έχουν ήδη δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα και δεν μπορεί το εμπόρο να είναι στάσιμο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα Άρα να περιμένουμε Άρα άνοιγμα τη Δευτέρα δυσκολεύει, υπάρχει, μια πανδημία δυσκολεύει, υπάρχει μια πανδημία που μας δυσκολεύει αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα Υπάρχει μια πανδημία που μας δυσκολεύει Μιας. Αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Θα Να πάρει ο διάβολο αυτό που ζητάει. Κο Λοιπόν. τελευταίο ένα σπασμό 2 11 10 80, 8, 80. σας περιμένει μέσα RadioBapakiparapolitica.gr Το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο Θα πούμε τα υπόλοιπα στοιχεία αμέσως μετά Γιατί τώρα πρέπει να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού Έλα, όπα! Έλα, τι είναι! Τι, τι έχει γίνει σήμερα, ρε! Τι έγινε? Χαμό! Τι θε? Παίρνω γάλα μισάωρο τώρα και δεν μπορεί να σε πιάσουμε τίποτα. Τι γίνεται. Ε, τώρα με πιαστούν, τέλειωσε η ιστορία. Και, και νόμιζα ότι μου κάνει μούτρα, ρε! Α, τι μου έχει κάνει, δεν θυμάμαι, και... μπορεί και μπορεί να σου και... κάνω. Να σου πω, ρε! Τι το έχει κάνει το άλλο? Τι? Έλα, κάτι το έχει κάνει. Έχει πάθει διαφωτισμό. Τι, πάθει. τι έπαθε, γιατί τι είπε. Άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε ότι αυτή δεν είναι η δημοκρατία, η δυτική που θέλουμε και κάτι τέτοιο παράξενα. Ε, εντάξει τώρα. Σήμερα είπε, άκουσον, άκουσον. Δεν αυτή είναι και νορμα η ηλικία του. Ρί Στο παράδειγμα. <laughs> και ότι περιμέναμε από τον Άδωνη να μα δώσει κάποιο παράδειγμα. Δηλαδή, Εντάξει δηλαδή. τώρα. Μπορεί να έχει κάποιε προσδοκίε ο άνθρωπο. Γιατί κρίνουμε. Από τον Άδωνη. Με όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. τι αδυναμίες μα. Τι θε τώρα. Τι να πω. Τι, από, τον άδωνη, από τον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει κάνει αυτό που, που, που έπρεπε να κάνει. Είναι ο Άδωνης Και έκανε αυτό που θα έκανε ο Άδωνης σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή. Κεράρε παιδί μου, μπορεί να είναι φίλο του, μπορεί τον έχει ψηφίσει. Τι θε εσύ τώρα. Α, μπορεί α, να απογοητεύτηκε. Α, <laughs> ναι, κοιτάξτε. Ο άδειο έχει παίξει ότι έχουμε δάκι πάντα του. Ασχολούμαστε σήμερα όλοι με τον άδειο ενδιαφέρονται να πάνε κι άλλοι συνό λέγω με το είναι ο προθυπτό. Δεν ασχολούμαστε με το ότι υπάρχουν σε όλη την 10 κρεβάτια κεννά και ότι γίνεται από του γιατρού διαλογή για το ποιο θα πεθάνει. Δεν ασχολούμαστε με τη κυβέρνηση του άδωνη είναι δολοφονική και αφήνει τον κόσμο χωρί κρεβάτι σε νοσοκομείο και χωρί οξυγόνο να πεθαίνει. Καλά είναι η δολοφονική Ασχολούμα... και για άλλου λόγου. Αυτοί που δεν πεθαίνουν μόνο του, του σπατάνε με τα αυτοκίνητο. Του πατάμε με τα αυτοκίνητο, του βάναν μεταξύ. Του βάλαμε τα γλώσσα, του βάραμε με Λύσεις υπάρχουνε Γίνονται τόσα πολλά κάθε μέρα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη που πρέπει η Ελληνοφρένα να γίνει τρει ώρε εκπομπή και να μιλάμε όλοι εμείς από δύο ώρε. Αλλά. Πολύ ευχαριστώ. Πέρασμα, πα και βγάλουμε κανένα. Οι δύο ώρες να είναι στην τηλεόραση, η Αποστόλη, το. Για να έχουμε να λέμε και κάτι και κάμια συμβουλή προ του μαλάκε που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το κούλι για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία γενική συμβουλή. Όταν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 Το Μιλάμε για άπειρο μεγαλείο η γυναίκα αυτή. Άπειρο. Θέλω να της ευχηθώ καλό κουράγιο, τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφερθώ σε σας προσωπικά στην ελληνοφρένεια. Είστε τραμπούκι και κάνετε τραμποκισμό, και εμένα με αναγκάσατε να πάρω τάμπλετ γιατί ήθελα και να σας βλέπω. Και είστε τραμπούκι. Τελείωσε. Σκάστε λοιπόν. Α. Ωραίο. Ε, εντάξει. Μιλά μου Βρόμικα. Εσύ, ε, δε, ο, να σου μιλήσω Βρόμικα. Α, δεν έχεις την προ... τελεοσύνη. Σκάσε τραμπούκε πια. Με αναγκασείς να πάρω τάμπλετ που δεν ήθελα εγώ να ανακατευτώ με τέτοια μέσα. Α, ναύτρα. Και, και εσείς και ο πρωθυπουργός που είπε ότι κάνουν κακό στη δημοκρατία. Ε, λέω, πρέπει να πάρω. Ε, αυτό έπεισε λίγο παραπάνω νομίζω. Ναι, ναι, ναι, νομίζω και εγώ ναι. Έλα, δε πού είσαι, παίρνει μια εβδομάδα, δεν μπορείς να βγάλει από Μια εβδομάδα παίρνει, όντω. Ε, τι ξέρω, δεν θα σου πω. Δεν ξέρω, Νέα Δημοκρατία έχουμε, θα μπορούσε. Είναι στη μόδα. Ε, όχι για πολύ, φίλε όχι για πολύ, γιατί ο Κασιδιάρης έχει πιάσει 12% Καλά. Μάλιστα. Μπορεί να σα ενδιαφέρει να σα αρέσει ένα φυσικό κάλο. Δηλαδή, καλά. έχετε που έχετε τον κάλο, ίσω τελικά εκεί. Λοιπόν, <laughs> στα λαγούδια μέχρι τότε το βούλο. <χει> Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα ένα παιδάκι το βαφτίσαμε και γίνεται αυτή η φασαρία. τόση κακή επέξε τον κόσμο. Δηλαδή δεν έχω, δεν έχω μείνει έκπληκτος, ειλικρινά. Μηνύματα. Περνάμε μηνύματα να μην έχετε κακίες, να μείνετε κακοί άνθρωποι και να μείνετε αλληλοσπαρά σε στέ. Τώρα πάμε να ακούσουμε ειδήσει από την ελληνική αστυνομία.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 Δεκαεφτά παράνομε βαφτίσει εξάρθρωσε η αστυνομία μέσα σε τέσσερι μέρε. Με καταδρομικέ επιχειρήσει, άνδρε των Ματ εισέβαλαν σε ναού και κτήματα και συνέλαβαν, περνώντα χειροπέδες τον ιερέα, του γονεί, τον ονό και το βρέφο. Οι ασυνείδητοι συμπολίτε μα πραγματοποιούσαν το μυστήριο τη βάφτιση χωρί να έχουν λάβει άδεια ειδικού σκοπού όπω είχε πράξει ο Άδωνη Γεωργιάδη σε ανάλογη βάφτιση. Όλοι οι συλληφθέντε Στον 7ο όροφο τη Γαδά και επειδή οι 11 από τι 17 βαφτίσει λόγω τη εισβολή τη αστυνομία δεν ολοκληρώθηκαν και για να μην μείνουν αβάφτιστα τα μωρά, αύριο το απόγευμα θα γίνει εντό τη Γαδά η βάφτιση των υπολείπων βρεφών. Χρέοι νομών θα κάνουν αξιωματική τη αστυνομία και χρέοι κολυμπήθρα είναι πτήρε. Τα δε θα πάρουν το όνομα του υπουργού μα, δηλαδή θα ονομαστούν Μιχάληδε. Παγκόσμια διάκριση για την ελληνική αστυνομία. Το Ίδρυμα SS Joseph Goebbels, με έδρα τη Λοζάνη τη Ελβετίας αποφάσισε το χρυσό βραβείο τη να απονεμηθεί στην ελληνική αστυνομία. Μεταξύ 28 χωρών του τρίτου κόσμου κυρίω, αποφασίσαμε το βραβείο να δοθεί στην ελληνική αστυνομία, δήλωσε ο επικεφαλής του πολύ σημαντικού αυτού οργανισμού, προσθέτοντα χαρακτηριστικά με τόσε βιαιότητε, παρανομίε, συγκαλύψει και βορείε βασα... και το βραβείο SS Γιώζεφ Γκέμπελς δεν θα μπορούσε να πάει αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. «Πάλι γα***σαμε και δίραμε. δήλωσε ικανοποιημένο ο Μιχάλης Χρυσοχοήτης. Μια εκπληκτική ιδέα σκέφτηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Σχετικά με το εμβόλιο τη Αστρα μετά από την προσωρινή απόσυρσή του από την Ευρώπη. Αφού όλοι θέλουν να το αποσύρουν, σκέφτηκα εμεί να το κρατήσουμε και αντί για το εμβόλιο να αποσύρουμε το όνομά του, δήλωσε ο κύριο Κικύλια προσθέτοντα. Αντί για Άστρα Zeneca, θα το λέμε Άστρα μη με μαλώνεται. Αλλάζοντα το όνομα, ξορχίζουμε και τι παρενέργειε, τόνισε ο Υπουργό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν αυτή η πρόταση δεν περάσει από την Ευρώπη, να επανέλθει με νεό... σύμφωνα με την οποία από Άστρα Ζένεκα θα ονομαστεί Άστρα και Όραμα. Καιρός. Καιρός να τελειώνουμε κάποια στιγμή με αυτό το lockdown, γιατί όπου να είναι θα αρχίσουμε να πηδάμε από το μπαλκόνι. Πανδημία, υγεία, κατάσταση νοσοκομείων και άλλα νοσοκομεία γίνονται COVID. Αν έχετε ενημερωθεί στην Αττική, Και προχωράμε κανονικά. Θα ακούσουμε τώρα έναν γιο. Ο πατέρα του είναι νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο. Χρειάζεται μονάδα εντατική θεραπεία. Δεν έχει COVID. Δεν έχει COVID ο πατέρα. Απλά χρειάζεται την μονάδα εντατική θεραπεία. Όμω δεν υπάρχει τέτοια μονάδα γιατί έχουν δοθεί για τα περιστατικά COVID. Οι γιατροί μου λέγανε κάθε μέρα κάνουμε κλίση στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ αποφασίζει ποιο θα πει στην εντατική. Δηλαδή, εγώ απελπιστήμια, έψαχνα μέσω τη εκπομπή σα. Κάποιο, δηλαδή, κάπου να, να, να, να, να πω κάτι. Κάθε μέρα μου λέγανε ότι είναι σταθερό, είναι κρίσιμο, είναι σταθερό, είναι κρίσιμο, είναι σταθερό, είναι κρίσιμο. Κάποια στιγμή όμω θα σταματήσει να είναι σταθερός. Δεν μπορώ να το δεχτώ όμω ότι, όχι μόνο ο πατέρας μου, θα πεθάνουν άνθρωποι εκτό κορονοϊού. Όλο, α, συγγνώμη, δίνουν όλο, μονάδε για χορονοϊό. Οι άλλοι, τι, τι, τι γίνεται, είναι από εκεί πέρα. Ο μου είναι ένα νούμερο, Με το ονοματεπώνυμό του στη λίστα του ΕΚΑΒ, στην αναμονή. Για μένα όμως είναι ο πατέρας μου. Δεν είναι ένα νούμερο στην αναμονή. Το καταλαβαίνετε. Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου βγήκε αυτός ο κύριος λέγεται Γιάννης Τσαντήλας και περιγράφει την απόγνωση που νιώθει με όλο αυτό που ζούμε όλοι μας. Υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχουν κλίνες αυτή τη στιγμή γιατί στην Αττική, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, είναι και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. τα οποία με μία κίνηση, με μία θέληση, θα μπορούσαν να είχαν επιταχθεί χωρίς αποζημιώσεις. Είναι πολύ κρίσιμη στιγμή, κρισιμότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως λένε και θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά το θέμα. Όταν το ρώτησαν τον Βασίλη Κικίλια χτες το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ, αυτός απάντησε το εξής. Περίστηση να πάτε σε γενική επίταξη του ιδιτικού τομέα υπάρχει κύριε Υπουργέ. Αν το απαιτήσουμε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία κύριε Οικονόμου και κυρία Τελευταίο ερώτημα, δείχτε, αυτό ακριβώ. ακριβώς, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία χωρίς να απαντήσει στο κομβικό και κρίσιμο ερώτημα Όταν άνθρωποι με COVID δεν βρίσκουν μονάδες, επιλέγουν οι γιατροί, υπάρχουν πολλές καταγγελίες επώνυμες πια Και ε, δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν, θέλουν, που δεν έχουν COVID και δεν βρίσκουν ούτε αυτή η μονάδα εντατική θεραπεία όπω ο κύριο που ακούσαμε νωρίτερα. Αυτά τα πολύ ωραία. Ευχαρίστησε κατά τα άλλα. Η δημόσια σχέση έγινε και μα παρουσίασε το όραμά του και την έγνοια του για του πολίτε που περνάνε την κρίσιμη στιγμή και τι προειδοποιήσει προ του πολίτε ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Αυτά τα ωραία γίνονται πάντα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Yeah. Αχ Αποστόλη συγγνώμη ρε τώρα παίρνει ο Πρωθυπουργό και τα κολοφαρδία ρε. Ε, ενδιαφέρονται να πάνε και άλλε, συγγνώμη λίγο με τόνι ο Πρωθυπουργός. Αχ είναι κολοφαρδία αυτό τέλος πάντων. Ναι, ναι για πες. Όχα. Oh. Χαιρετισμού, λέει, και θα είσαι δυνατόν να συνεχίσει έτσι. Σου στέλνει θετική ενέργεια. Είμαι σίγουρο. Σου στέλνουν βιβλιά και καρδούλε στην οθόνη, Εγώ να δει. Και τη λαμβάνω κιόλα. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν Αποστόλη, μέσα στα τρελά που συμβαίνουν, η σύζυγο δουλεύει σε φαρμακείο. Εμβολιάσανε φαρμακοποιού. Τα παιδιά που δουλεύουν, τα κορίτσια που δουλεύουν στα φαρμακεία, δε, τίποτα είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Ε. Και τι είναι φαρμακοποιοί? Α, στο διάλογο, καθ' άσχετο. τον το καθένα σαν, έφαγε αυτή τα χρόνια τη. Στο πανεπιστήμιο να γίνει φαρμακοποιό, όχι. Πολύτρια είναι, που λέει τι κρέμε. Κοιτάξτε, ακού λίγο, ασχέτω που δουλεύει σε φαρμακείο, έχει τελειώσει το κορίτσι που είναι παιδαγωγικό. Πανεπιστήμιο τελείωσε γι' αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Άλλο πανεπιστήμιο, δεν, δεν μα νοιάζει. Εκτίθενται το ίδιο κίνδυνο. Επίση, συγχαρητήρια για όλα αυτά που σηκώσατε σήμερα στην εκπομπή, τα ακουστικά μηνύματα από που ήταν παρόν στο τύχημα που έγινε. Είναι φρικτή φτού του, τι Αποστόλη μου καλημέρα καλή Σαρακοστή Γεια χαρά, για καλή νηστεία εύχομαι Όλα καλά τώρα, όλα καλά Κρέας να μην βάλουμε στο στόμα μας Ξημένω Με τα πολιτικά Πώς? Είναι σοβαρό πρόβλημα η αντίληψη. Ναι. Διάβαζα γιατί είμαστε 400 χρόνια στου Τούρκου. Γιατί είμαστε μερακλείδε. Οι εθνικόφρονε. Αυτοί που πουλήσανε την Κύπρο το 2000. Ε τι πουλήσανε τώρα. Την το... παραχωρήσανε. Την δανείσανε. Να. Την ανταλλάξανε. Το είχαμε διπλό. Ναι. Το, είχα... ναι. το είχαμε διπλό. Σαν τα χαρτάκια τη Πανίνη και τη, τη δώσαμε. Τι να την κάνει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.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 Το έχω πει και επανειλημμένα. Και σε έχω γράψει τα τέτοια μου. Τι. Έχω πει και άλλη φορά: Σήκω, φύγει από αυτή την κατάσταση να κάθεται να παίρνει τηλέφωνο κάθε ηλίθιο και μπε στη διαφήμιση. Μπες να στη πάρω δημιουργία. από τη διαφήμιση λε. Να τελειώνουμε. <Και> Α, εσύ έχει τη. Δίκιο έχει. Λοιπόν, <Και> άκουσέ <Και> με. <Και> έχει λεφτά η διαφήμιση γιατί είναι νομίζω καλή περίοδο για διαφήμιση. Α που, Ναι, χαραμίζεσαι. να πάω στη διαφήμιση να βρω την υγειά μου λε. Ακριβώ. Αν διαφημίζω τράπεζε είναι εντάξει. Όχι τράπεζε. Γιατί όχι τράπεζε Δεν κατάλαβα διαφήμιση. Είπαμε τράπεζα. Θα διαφημίσω. Εκεί τα λεφτά. Όχι, θα διαλέγει. Θα διαλέγεις αλλά όχι, δι, όχι τράπεζα. Θα με από θα... του καλού. Θα διαλέγω κιόλα. Ε, βέβαια. Αχα, μ' αρέσω. Ε, μ, αρέσω. μ' αρέσω γιατί τα πάω καλά. Ασούς. Ήδη. Θα μπορεί να είχε το νούμερο 1 στη διαφήμιση στην Ελλάδα. Και γιατί δεν είμαι. Δεν το γιατί... έχω κινήσει καλά. Λε. Μπορεί. Γιατί παίζει τη ζωή σου. Διαθέτει. Στη σέλα μου γραμμένη. Έχει τη ζωή. Στη σου γραμμένη. Είσαι γεννημένος Ξοδεύεις τη ζωή σου σε λάθος δρόμο. Α, έχω χάσει το δρόμο μου. <laughs> <laughs> γεια σας, Λες αυτά τα παραφύση που έχω διαλέξει να μην κάνει δουλειά, μπορεί? Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα εγώ να κάτσω, ε, φοβάμαι σου τρώω το χρόνο και δεν μπορώ να έχει επεκταθώσει. Μου να... φάει τη ζωή <laughs> όχι το χρόνο, τέλος πάντων. Έλα, γεια. <laughs> γεια σου, γεια σου. <laughs> Επίσανε να γίνω και να γυρίσω δίσκο Θα'ρθεί όμως καιρός που κι εσύ να πως έτσι δεν τη βρίσκω Τι, <Τι> να κάνω ήταν γραφτό θέλω δεν το θέλω ό,τι τραγουδώ Να το πουλώ να ζήσω όταν πάω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 Χαμογελάω στο κοινό Να τους αλεύω για να το μερεύω Να τους σφυρίζω να τον ελουρίζω Να το φουντώνω να το ξεφουσκώνω Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σας εκτονώνω Σαν σήμερα το 1988 ο Νικόλας Άσημος που τον ακούμε έβαζε τέλο στη ζωή του Είπαμε να ακούσουμε το μηχανισμό έτσι να κλείσουμε Να μας πάει σιγά σιγά προς το τρίτο μέρος του λαού Και αμέσως μετά το μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γεια σας Δουλειά σου είναι μου πανένα να στα τα τρώτα Των καθιερωμένων Για να διατηρήσω με τα οικονομικά Των ευαρέστημένων Σιγουριά και δόξα το θεού Καλά στον καπιταλισμό είναι πως σε χειβίδα. Άμα πιάσει το μηχανισμό, από τα φτιά των πιάνεις στο λαγό. Τον πελοπίδα τρω με μια τσιμπίδα. Στην παρθενόπη, χαρίζει ένα τόπι. Και με τα χρόνια στα σαλόνια, ξεχνά πια μάνα σε γένα στο κλάμα και του εργάτη, καβάλισε στην πλάτη. Μα να πει αμάν πια. Και πάσε στα κομμάτια, και αιστα κομμάτια. Με πίσαι να γίνει ο και να γυρίσω δίσκο Ο καιρός που κι εσύ θα πιστείς Πως έτσι δεν τη βρίσκω Άρα από το λαρέ, επιτέλου σε βρίσκω. Έλα, γιατί πού υποίμουνα. Λοιπόν, άκου μα ε, τελικά έχει δίκαιο, χεροτάει ο κόσμο από τα βαλκόνια. Πήγα το Σάββατο διαδήλωση στη διαδίωση, στην Αιγονία και Με... έπεσε χειροκρότημα πολύ στον μπάτσο. Όχι. ρε Του διαδηλωτέ χειροκρότησε ο κόσμο από τα βαλκόνια. Δεν θα έπαιρνε καλά. Α όχι του μπάτσου. Όχι ρε φίλε του μπάτσου. Φυλακίσει, προβοκάτσια ψέμα. Ναι, ναι, ναι. Μαλά, εντάξει, μπορεί να τρομέρη, είχε πάρα πολύ κόσμο και αυτό που γούσαρα ήταν ότι και εμεί την προσπατεύσαμε δεν έσπασε ούτε κλαδάκι δέντρου ούτε τζάμι δεν έσπαθω. Ρε φλόρη. πάνε Παλιά, παλιά βγαίνανε ωραίε πορείε. Ναι, ναι, θα πάμε να σπάσουμε το μαγαζί του κάθε κακομίρι που χρωστάει το ΦΠΑ του και τώρα και τότε. Αυτό μα λέγανε και αυτοί. Βγαίνανε από τα μαγαζιά ε, Πρέπει να γανε... σπάσουμε το μαγαζί του κακομίρι, παιδί μου. Δεν υπάρχουν άλλα, δεν υπάρχουν τράπεζε, τέλο πάντων. Ναι, αυτό, αυτό πλέον έχει δίκιο, αλλά θα μα. τέτοιο μετά, ξέρει, θα σκοφαντούσα την πορεία. Ένα παράξυ... Δεν το εννοώ, προτροπή σε βία είναι αυτό. Πλάκα ναι. κάνω, haha. <laughs>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 Ναι. Επίση με δεκάδε κάμερε που υπάρχουν στο κτίριο τη Βουλή και στα κτίρια που βρίσκονται γύρω από τη Βουλή. Κάναν Στην... αναβάθμιση του λογισμικού εκείνη τη στιγμή. Στι κάμερε τη Βουλή. Παντού, όπου θέλει, ασταθιάλα. Από τι άλλε κάμερε που υπάρχουν γύρω-τρει-γύρω. Ναι, από τι άλλε. Από μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζε και δεν σημαζεύεται. Γενικώ. Ήταν μια γενικότερη αναβάθμιση του λογισμικού τη πόλη, τη χώρα. Αυτό που συλλάβανε, τον οποίο εντόπισαν από βίντεο βραδινό ανάμεσα σε 50 άτομα και τον βρήκανε. Μπορούσαν να κάνουν εκεί δουλειά τέτοια και να βρουν τι έγινε. Μπορούσαν, ναι, ναι. Το μπάτσο της Ντόρας και το Χρήστο Παπά δεν τα καταφέρανε. Εκπλάγικα. Πάντω αυτή η κυβέρνηση στην κυριολεξία γαμπάει και δέρνει του νέου. Έτσι στην κυριολεξία. Ένα χρόνο τώρα γιατί είμαι πάρα πολύ συχισμένη και δεν έχω Ένα χρόνο τώρα χαϊδεύει παιδεραστέ και μπάτσου και τα έχει βάλει με τα παιδιά μα. Του κουνάει το δάχτυλο. Αν ξανααπλώσουν χέρι στα παιδιά μα θα του το κόψουμε του μαράκα του κομπλεξικού από τη ρίζα και θα το δώσουμε στη μαρέβα όπου κι αν είναι αυτή που έχει εξαφανιστεί. Είμαστε τόσο έξαλλοι. Ξεχύησε το ποτήρι τον ξεφτυλισμένο που τον φέρανε τα Μέσα για να μα κουνάει το δάκτυλο ότι εμεί πάμε ότι αυτό είναι άχρηστο. <ΣΣ> Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Τι είπαν ότι θα κολλήσουμε κορονοϊό για τον Τζίπρα, εμείς οι Ριζέοι Το κάνουμε με σκοπό Για να διαβάσουν τον ιό Δεν το κάνουμε χωρί oh. να ξέρουμε εγώ θέλω, το κάνουμε σκοπό, με δόλο Για να ρίξουμε την κυβέρνηση Είναι δυνατό, ρε φιλαράκο Ντάξει, τον αγαπάμε τον Τσίπρα, τον γουσάρουμε Θα ξαναγίνει σίγουρα πρωθυπουργά Αλλά όχι για να πεθάνουμε, ρε φίλε Ε όχι για να πεθάνουμε Γιατί ελάχια. το τραγούδι το λέει Θα πέσω ή θα πεθάνω σε ένα συριζέο πάνω Να πι πω ή Άκου να όχι, όχι, όχι Να πέσω όπως είχε πέσει κάποτε ένας εφοπλίζεις πάνω σε κανένα Αλλά τώρα να πέσω τώρα για τον Τσίπρα, όχι ρε φίλε, παρακία είναι Τον αγαπάω, σου ξαναλέω, αλλά... Για ποιον, ξαναλέω, ποιον θα, ποιον θα... Ποιον... για ποιον θα πεφτες. Για ένα νημού Και ο Τσίπρας νημού είναι, αυτό απέδειξε Βρε, αυτό το